Έλα. Έλα! Να σου πω: Άκουτα την περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που λένε έφυγε το μίασμα και το σύχομαι για το, το δωράκι. Και μιλούσαν έτσι. Και του λέω: Εσύ γιατί το λε αυτό. Εμπλέκτη από το γενικού ο Παπαδόπουλο. Έτσι κάτι ήξερε παραπάνω. Ε, άρα ποιο θα το γι' αυτό. Αυτοί θα το λέγανε. Ναι, σαφώ. Ήταν υπουργό κυβέρνηση αυτό που σου Όχι, όχι. Θα ναι. μπορούσε ε, να είναι και υπουργό κυβέρνηση. Να αυτή ήταν. είναι χειρότερο αυτό. Το ωραίο είναι ότι του λέω: Εσύ για τον Παπαδόπουλο μου λε. Λέει ναι. Αυτό που ήταν τραγματασφαλίτη, μου λέει ναι, ήταν τραγματασφαλίτη, κυνηγούσε του κομμουνιστέ. Καλά έκανε. Και του διάβασα μετά τον όρκο των τραγματασφαλιτών. Έτσι, και μου λέει: Αποκλείεται, λέει, δεν τον είπε αυτόν τον όρκο Παπαδόπουλο. Μπορεί να ήταν, λέει αυτόν τον όρκο όμω δεν τον πήρε. Πάει εντάξει. Έπρεπε να διαβάσει μετά και τον όρκο των ανταρτών. Ναι, δεν δε. Θα πάθαινε σοκ. Θα, θα πάθαινε αναφυλαξία, βέβαια. Δε, δεν δε μπορεί να το, το, το, το πει αυτό. Έτσι, είναι, είναι αδύνατο. Καλησπέρα, όπω θέλει. Καλησπέρα. Πέρα να σου πω, να σου εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για το την συνειπαράσταση. Πραγματικά ήταν απίστευτη, ρε φιλέ. Απίστευτη Αυτή θα Πρέπει να ρεχτεί. να πει και κανάλι τώρα, δεν παίζει να το ρίχνει κανένα. Αλλά θα ψήφινα για πολλού κόσμου. Πάρα πολλού κόσμου. Στο Ά. μόνο κανάλι μπορεί να ρεχτεί, είναι στο κανάλι του YouTube, το δικό μου. Ε, ναι, το λαϊκή, ναι, όντω ισχύει. Και θα περιμένουμε να το δούμε. Και πάλι συγχαρητήρια, φιλέρα, εγώ όλα Έλα μόρι τρελά. Έλα! Καλώ ήρθε, καλή σεζόν να έχετε να είστε καλά. Να είστε καλά. Πώ πήγε χθε. Πολύ καλά. Γιατί δεν ήρθε. Γιατί είμαι στη Λέσβο, Φίλε και αυτό δεν ήρθα. Θα αλλιώ αρχόνα. Τι φιλεζε γεγονέ είναι αυτέ. Αφού γι' αυτό επειδή είναι φθηνέ, ήθελα να σε ερωτήσω. Οκτώβριο θα, θα έχει το υποκαναντισμένο και που θα έρθει ο Αθήνα ή όχι. Όχι. Έλα, ρε φίλε, με έτρελνε. Θα έχει μετά, τι να καταλάβει το στείλει και ακόμα μου, δηλαδή. Για Νοέμβριο πάει, αν δεν έχουμε καραντίνα, δηλαδή πάει για Νοέμβριο. Καμποτά το... ο... τα επουργία θα αλλάξει το σιτήριο. Καλά. Okay, ρε, φίλε, αράγη, να καλά <Τελαιρι> έλα φιλαγάκι μου καλό δεν ακούγεσαι δεν ακούγω να πάρω το μηδέν <Τελαι> όχι το 7 παρε το 7 γιατί το 7 ρε <Τελαιρι> που λέμε 3 και πάρ' μου 7 και πάρ' τα μου ό να σου γαμίσω να σου πω τώρα είμαι εγώ συγμόνη συλλομοσιολόγο ρε φίλε αυτό είναι τραγούδι το γνωστό που λέει ό να σου γαμίσω απλά κι αγαπημένα αυτό δεν το ξέρω απλά και αγαπημένα ό να σου γαμίσω Πράγματα δικά σου. Διαστερνή φορά. Μουλάκι τραγουδά να πούμε γιατί θα κάνει τώρα δυόμιση μήνες. Ε, σε παρακαλώ τώρα γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Και ποιο επειδή σου πληρώνει τα ρεπότερα. Είσαι και μάσκα. <Το> τώρα γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Πάμε. Μπο <Το> να σου γαμμίσω, καλώ ήρθατε. να σου γαμμίσω, σου λέω <Το> ε, ε. Καλώ ήρθατε. Βλέπω μαυρίσατε. Πού περάσατε, <Φίλιο> Ε, ε, ε Ναι, μαυρίσαμε. Όχι και σαν το πούση των νικηνών, αλλά μαυρίσαμε. <Φίλιο> ναι, να σου πω. Μήκονο πάντω δεν φάνηκε, δεν πάτησε. <Φίλιο> δεν πήγα, δεν πήγα, δεν πήγα. Δε, πήγα δε, δεν είμαι γραμμένο στην ΟΝΕΔ. Γι' αυτό. Εγώ δεν πήγα, φίλε, γιατί δεν έχω κάνει τον πόλι και δεν με δέχονται. Δεν θα το κάνει, ρε. Είσαι τέτοιο. Ξεκασμένο ο εμβολιαστή. Πουλή μου, δεν είμαι αντιτέτο. Δεν έβαζα φάρμακα ποτέ πάνω μου, τα χρειαζόμουν. Αφού είμαι να δρομα. Αυτό που βλέπουμε είναι υγεία. Εσεί υγε τώρα. Ναι, ρε. Αφού κοίτα, τα μιλάμε σένα. Α, ναι, αυτό είναι η υγεία. Δεν είναι, Ε, απ' Είναι δείγμα υγεία. Και εκεί που έχει σοβέλο, τι φυτρώσετε εσεί. Ναι, εντάξει, καλή ο, σπορά ήταν. Όλοι οι κομμουνιστέ, ο Θοδωράκη, ο Φλοράκι, ο Κύρκο, ο Παπαρίζου. Hey, you are... Είπα παρίζου, είπα παρίδα, όλοι αυτοί. Το θέμα είναι ότι εκεί που έχει ο Παπαδόπουλο βγήκατε εσεί. Όλοι οι μαλκέ. Αυτό έχει μ... μ... να πει. Ότι ήταν αριστερό ή είσαι αριστερή, όλοι με δεξιά τη σέτα και ο είναι οικονομημένο από το κόμμα. Θα σα πιούμε Αυτό το αίμα πει. στον καπιταλισμό. Εννοείται. Μάλιστα. Θα σα πιούμε Μάλιστα. το αίμα εκεί, φτωχολοιμούτσι. Που θε να είσαι και δεξιό και καπιταλιστή και ψωμολισά. Ζωών. Ζωών. Που νομίζει ότι είσαι άλλη τάξη και θα παραμυθιάσανε χθε. Caivani, Ustria, what do You're my sacred passion and I have no other Hello, Gori Namu. Hello. Ε, Έλα. Θα σου πω. Καλό φθηνό τώρα τα κεφάλια μέσα ξέρει. Αυτό αυτό. Δηλαδή και τα σώματα μέσα σε λίγο με τη νέα καραντίνα, με τι μεταλάξει. Γενικώ όλα μέσα, όλα μέσα και τι μέλε μέσα. Λίγο βάζει τι μεταλάξει, μεταλλάξετε, λέει πιο μεταξύ λιγότερο θα αναπτυχώρε. Απλά τώρα θα πουλήσουν εμβολιάκι. Ε τώρα να σου κωτώσει καιρό πέρασε. Κάπω ψάξαν βρήκαμε και τον τρόπο πώ θα τα αρπάζουν. Εμβόλια, εμβόλια, μάκε, μάκε. Self test, <laughs> self test. Να <laughs> nah, επιτέλου βρέθηκε ο τρόπο να εισιχάσουμε. Δεν το βρίσκει μα. όσο καιρό μην πέθανε κόσμος αφού ξέρουμε Έλα, ότι θα φάνε και από τα πόμολα και από τις κάσες φάτα από την αρχή να τελειώνουμε να γλιτώσει ο κόσμος Να σου πω μου Ξεφίζανε μες στο πρόθεσμο σε και μου βγήκανε τώρα κάτι αναμνήσεις να αναμνήσει έτσι να ξαναγυρίζουν και σου θυμίζουν. Ε, δεν τι ξεχνάω αυτέ τι αναμνήσει. Αυτέ με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα και αυτέ. Το 2011 και αυτό που γινόταν έξω από το Σύνταγμα. Εκεί ήμουνα και πολλοί άλλοι. Το είπα αυτό. Ο Παπαστάβουρ έμαθε ότι δικαιώθηκε, φίλε. Και πολύ σωστά δικαιώθηκε. Άρε, είδε τέτοιε λεβέτει που δικαιώνονται. Και μπράβο που Δικαιώ... δικαιώθηκε και ήταν άδικη αυτή η καταδίκη όλα αυτά τα χρόνια, η λάσπη, όλα αυτά. Ήταν τόσο άδικη που άμα θυμάμαι καλά, εκεί το 2011-12 που είχε φύγει. Και οφείλει η πάση... πολιτεία να του δει συγγνώμη. Σε κανένα θεοφίλου καμιά Αν δεν είπε κανεί τίποτα, να ζητήσω. Συγγνώμη, κοίταξε να σου πω κάτι. Πως, ο, φίλου, ο Θεοφίλου τον την κατηγορήσανε. Δεν πήγε και έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να εκπέσει. Έλα, καημένη! Έδωσε 3,5 εκατομμύρια από Πασταύλου για να μην είναι, είναι, είναι κακούργη, να είναι πλημέλημα. Ε, κάτι τέτοιο έκανε. Πάντω αθώθηκε, αθώθηκε. Μπράβο. Πάντω και η αθώση ε, δεν πήγε και φτηνά. Δεν πήγε, πήγε 3,5 ευρώ, 3,5 εκατομμύρια. Ναι, και αυτό μια ποινή. Άμα ήταν για 3,5 ευρώ, φίλε θα σε βάλει σόβο η μου. Έδωσε ο Θεοφίλου 3,5 εκατομμύρια και δεν το θυμάμαι. Ελάτε, γι' αυτό μπήκε μέσα. Αυτό. Να σου πω: Μεσοπρόθεσμο το ωραίο πάντω να πω στον κόσμο που νομ, νομίζει. Ξέρω, μπορεί κάποιο να ψεύγει για το μνημόριο του Τσίπρα το 18. Το μεσοπρόθεσμο αυτό φροντίζει για την Ελλάδα μα μέχρι το 2025 να έχει τουλάχιστον πρωτογενή πλεονάσματα 4%. Σε αυτή τη γαμμένη χώρα που έχουμε χάσει 25 δι ένα χρόνο ΑΕΠ. Στα χέρια σου, πλεόνασμα έχουμε... να έχουμε. Δεν θα το δει ποτέ, αλλά πλεόνασμα φίλο. Πλεόνασμα φίλε, θα πίνουμε στην υγεία του πλεονάσματο και ταυτόχρονα θα μα Όπω έλεγε και ένα στου, εμείς γελάμε και αυτοί μας γάμουν. Στην υγεία so. του everybody, για να μην ξεχνιόμαστε. Στην υγεία του everybody, and I will be happy to see you anytime <Si pues <mm any time back. δεν υπάρχει μνημόνιο άλλο, δεν υπάρχει πέντε μνημόνια. θα είναι ένα άλλο όνομα. δεν θα λέγεται μνημόνιο, υπάρχει. Να μπράβο, θα υπάρχει μια αλλαγή στη Μαρκή, δεν θα το παίζουν αλλιώ. Εσύ και εγώ θα είμαστε. και Έχουμε εκλογέ. Έχουμε, ναι, Όσο ούπο. Απλά το στενάχωρο είναι ότι έδωσε νωρί αυτά τα λεφτά σου πιτσιρικά, δεν θα πρέπει να δώσει κι άλλα τώρα. Άστα. Άστα, λοιπόν. Δηλαδή ότι θα αποστο... βγούμε μέσα από καραντίνα να πάω να ψηφίσουμε. Τι μήνυμα στέλνω για να πάω για εκλογέ. Αποστο... Για ψήφο. Αυτοί όταν πέσουν όπω ο πίνακα του σου θα κάνουν πολύ θόρυβο. Ψ. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστεί ότι κρέμομαι από ένα βαλκόνι. Με καταπληκτική θεία για να έχω σήμα όπω έκανε ο για να πιάσει το δωρεάν WiFi του Σαμαρά. Το θυμάσαι? Όχι. Εσύ το έπαιξε. Εγώ το έπαιξα. Εσύ το βλέπε. Το έπαιξα. Το βλέπε. Το βλέπα. Το βλέπε. Το έπαιξε. Το Θα τον πέξω κι εγώ. <χω> α, α, α, α. Ε, αφού <χω> το βλέπε, εγώ δεν το βλέπα. Σε αντίθεση με εσένα που το ξέχασε, λοιπόν, με, με έχει κάψει ο ήλιο. Με ο ο ήλιος. Κάψωση, Ά, μάνα μου, είσαι καψώσει ή είσαι, είσαι καυτοί τώρα. <χωσί> <χωσ Κάηκα, λέγομαι. Κάηκα! Πάρε μια βεντάλια και, βα... και κάνε αέρα στο μνη. Ζεσταίνομαι! Ζεσταίνεστε. Πώ το αντιμετωπίζετε, με. αυτό θέλω και να μάθω. Εγώ Τι? έχω μια βεντάλια ναι. και κάνω αέρα στο μνη μου. Έχω πασαληθεί με αντιλιακό, το κινητό μου έβγαλε προειδοποίηση για υπερθέρμανση. Δεν έβαλε πενιντάρι αυτό το σπρέι, το ωραίο. Τα αντιλιακά, φίλε και φίλοι, αυτό εδώ το αντιλιακό. Πενινιντάρι, παρακαλώ, μαζί με σώματο έχει μέσα αγγούρι για την όρεξη. Δευρολίβανο, ρόδι. Φασκόμιλο, αλόη, καρότο, χαρούπι, ελαιόλαδο, τσάι, μέλι, ένα σωρό βότανα στατικά μέσα στο αντιλιακό Φυσικά Συστατικά, όχι μία Ένα πλάκα έχω καλά υποπρόπερση Έχει λήξει αγάπη μου, δεν τα φοράμε oh. φορά oh, αυτά αγάπη μου, Θα σου κάνει πρόβλημα στην επιδερμίδα πανάδες oh. Το πανάδες oh. είναι η oh. σπανική λέξη, το ξέρεις, πανάδες oh. Oh. Έλα γόρινα μου Έλα Έλα μου Έλα Να σου πω. Καλό φθηνόπορο τώρα, τα κεφάλια μέσα ξέρει. Αυτό, αυτό. Δηλαδή και τα σώματα μέσα σε λίγο με τη νέα καραντίνα, με τι μεταλλάξει. Γενικώ όλα μέσα, όλα μέσα και τι μπάλε μέσα. Λίγο βάζει, βάζει τι μεταλλάξει, μεταλλάξει λέει πιο μετακριτικέ, λιγότερο θανατηφόρε. Απλά τώρα θα πουλήσουν το εμβολιάκι. Θα γίνει... ε, Τώρα να σου κοτώσει ο καιρό πέρασε. Κάπω ψάξανε, βρήκανε και τον τρόπο πώ θα τα αρπάζουνε. Εμβόλια, εμβόλια, μάσκε, μάσκε. Self test, self τεστ. Να βρέθηκε ο τρόπο να ησυχάσουμε. Δεν το βρήκανε Και στόσο κύριο μη πεθανετός κόσμος, αφού ξέρουμε ότι θα φάνε και από τα πόμολα και από τις κάσες. Φάτα από την αρχή να τελειώνει να ο κόσμος. Να σου πω, γόρι μου, ψηφίζανε μες στο στη βουλή και μου βγήκανε τώρα κάτι αναμνήσεις.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 Άνα δεν είπε κανεί τίποτα. Να ζητήσω. Θεωφίλου, ο Θεοφίλου, όταν την κατηγορίσαμε, δεν πήγε και έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να εκπέσει. Έλα, εκατομμύρια έλα εκατομμύρια έδωσε 3,5 εκατομμύρια Παπαστάβρου για να μην είναι έτοιμη, να μην είναι κακούργημα πλημέλημα. Ε, ε είε, κάτι τέτοιο έκανε. Πάντω αδώθηκε, αφώθηκε. Πάντο και αθώσει δεν πήγε και φθηνά. Δεν πήγε, πήγε, πήγε 3,5 ευρώ. 3,5 εκατομμύρια. Είναι και αυτό μια πήν. Άμα είδα για 3.5 ευρώ φιλά να είχαν βάλει σόδου αγορούν. ο Θεοφίλο 3,5 εκατομμύρια και εδώ θυμάμαι. Ελάντε, γι' αυτό μπήκε μέσα. Αυτό. Να σου πω: Μεσοπρόθεσμα το ωραίο πάτζι να πω στον κόσμο που νομίζει. Μπορεί κάποιο να ψεύγει από το μνημόνιο του Τσίπρα το 18. Το μεσοπρόθεσμα αυτό φροντίζει για την Ελαβάρα μα μέχρι το 2025 να έχει τουλάχιστον πρωτογενή πλεονάσματα 4%. Σε αυτή τη γαμμένη χώρα που έχουμε χάσει 25 δι σε ένα χρόνο ΑΕΠ. Στα αρχεία σου, πλεόνασμα να έχουμε. Δεν θα το δει ποτέ, αλλά πλεόνασμα φίλο. Πλεόνασμα φίλε, θα στην υγεία του πλεονάσματο και ταυτόχρονα θα μα Όπω έλεγε και να εμεί γελάμε και αυτοί μα γάμουν. Στην ηγιά yeah του yeah. everybody, για να μην ξεχνιόμαστε. Στην υγεία του everybody, and I would be happy to see you any time back. Από τον Ζάλεφο δεν, δεν υπάρχει μνημόνιο άλλο, δεν υπάρχει πέντε μνημόνε. Θα βρω ένα άλλο όνομα. Δεν θα λέγεται μνημόνιο, υπάρχει. Να μπράβουν, θα υπάρχει μια αλλαγή στη Μαρκή, θα το παίζουν αλλιώ. Εσύ πάντω και εγώ χαμημένοι θα είμαστε. Υπάρχει και ένα ευτυχέ γεγονό, ορίστε. Όλοι μαζί, και όχι διχασμένοι.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 Κάικα, κα! Πάρε μια βεντάλια και, βά... και κάνε αέρα στο μνήσι. Δε σταίνομαι. Πώ Πώς σταίνομαι. το αντιμετωπίζετε αυτό και θέλω και να μου Εγώ Τι? έχω μια βεντάλια ναι. και κάνω αέρα στο μου. Έχω πασαριθήν ατλιακό. Το κινητό μου έβγαλε προειδοποίηση για υπερθέρμανση. Δεν έβαλες πεντάρι αυτό το σπρέιπτο ωραίο. Τα αντιλιακά φλε και φίλοι, αυτό εδώ το αντιλιακό. Πενιντάρι παρακαλώ, μαζί με σώματο έχει μέσα αγκούρι για την όρεξη. Δεδρολίβανο, ρόδι, φασκόμιλο, αλόι, καρότο, χαρούπι, ελαιόλαδο, τσάι, μέλι. Ένα σωρό βότανα στατικά μέσα στο αντιλιακό. Φυσικά συστατικά, όχι μία. Ένα <ΣΣΣΣ> πλάκα <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> έχω καλά από Έχει λήξει αγάπη μου, δεν τα φοράμε αυτά. Θα σου κάνει πρόβλημα στην επιδερμίδα, πανάδε. Το πανάδε είναι ισπανική λέξη, το ξέρει πανάδε. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Χαίρετε. Να σου πω κάτι, βρήκε στέγη τελικά, βρήκε στέγη ή κάτι τέτοιο λέει το Google. Το Google τι λέει, ε, Λέει ότι πάτε στον Α η ελληνοφρενή τηλεοπτική. Στον Α κιόλα. Μήπω διαβάζει Google προδεκαετία, Διαβασμένο Google και εντάξει. Ναι, και σε καλά, καλά διώξη, λοιπόν, Σε σχέση το είπαμε, ο... Ε, εντάξει, το ο και ρε το πολύ αυτό. Ε, το πολύ να... Έχω, έχω. έχω... κάνει κάτι. Πώ δεν καταλάβουν ότι έχουν ψηφίσει να πούμε του πλούσιου, αφού το ψηφίζουν οι πλούσιοι. Πώ το καταλάβουν. Πώς. Όταν θα του έρθει το ρεύμα, όταν θα πέναν να σπουδάσει το παιδί του, όταν θα πρέπει να πιούνε καφέ πλέον, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην κατανάλωση καφέ στον κόσμο. Και γιατί έχουμε αράξει γενικά, ρε παιδί μου, έχουμε αράξει. Καταλαβαίνω. Ωραία. Αντί σε καλά μου. Και... Έλα θα τα πούμε. Για τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό διάβασε. Όχι. Παιδί μου παρατήθηκε γιατί θεώρησε ότι απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας. Α, ναι, το διάβασα, ε. το διάβασα. Ε, όπου να είναι και στην Ελλάδα, εδώ, να, αυτό πάει να γίνει. Η Ιαπωνία με 126 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Απωνία κάτι... με λαχτάρα να Α, σε νοιάζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε Η ιαπωνία Να σε μοιράσω Δεν μπορώ να σε ακούω. Είσαι πάει τη μια <laughs> μαλακή από το άλλο. Έχει αρχίσει <laughs> να είσαι ψέκα και μου διαβάζει όλε τι <laughs> μαλακίε του ίντερνετ και μου τι αναπαράγει. Τέλο. Δεν με νοιάζει. Αποστόλη μου, γεια σου. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, καλώς σου ήρθατε. Εσύ και ο Θήμιος, να είστε καλά. Άλλη μια χωρινιά μαζί και θα ήθελα να σου ρωτήσω τι έγινε με το χωριό σου και με την κατόπο καταγωγή σου που έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Είσαι καλά εσύ. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ναι, λεπέντε. Να είστε καλά, έλα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ξέκα, και φαίνεσαι. Α, τα σκέφτηκες και πήρε τα πάλι τηλέφωνα, Θα αρχίσω να σε βρίζω σαν τον κρατή που έχει τη γουρούνα, δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου. Θα αρχίσω να σε βρίζω αυτό. Α, βρίσαι με. Βρίσαι με, κύρα μου, Απ' τα τευτέρια σου. Μετά πάει ίδιο. Για δεν ανταμώσεις ξανά τα τεριά σου. Έλε, και εγώ σου γεια. Καλό χειμώνα με μυτσοτάκι πρωθυπουργό, με μια μισθού. Ψυχολογία, ανασφάλεια του πολίτη. Καλό χειμώνα να έχουμε παιδιά. Καταρχήν, κάνανε 9 μήνε να πιάσουν τον παπά. Αν ήταν η ρούπα πόσε μέρε θα κάνανε να την πιάσουν, οι ώρε. Πόσο τοποκομάλα που Α, η Ρούπα θα ήταν ήδη μέσα που ζω. με το που θα το σκεφτόταν μέσα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Επειδή περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκε, θα το πω μεταφορικά. Μπορεί να έχει το καλύτερο βούτυρο ή το καλύτερο αλεύρι. Χρειάζεται όμω και αυγά, χρειάζεται και νοικοκυρά. χρειάζεται και ο φούρνο, χρειάζεται και η φόρμα, χρειάζονται πολλά πράγματα για να γίνει το κέικ, να το απολαύσει ο λαός. Από πω πολύ γεια. Γεια σας κύριε Παρδαγιάννη, άμα ξέρετε από πού σας ακούω. Ο α... κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Από πού σας ακούω. Από πού. Είμαι πάνω στη γέφυρα του High Speed 2. Hey, ΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ� Ευχαριστήθηκα διακοπέ, ξεκοράστηκα στο βίντεο, σκαδιναδές, αγγλίνες, σπάντα τις γάμψα όλες. Μπάνε καλά όμως ο Τάκης. Αν να έχουμε. Γεια σας. Σεξιστικό ωστόσο, ε. καταγγέλω Μητού και τέτοια. Το πουλώ.